Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στους 101,5 FM Στέρεο Ράδιο Άρτα much... Γιάννης Λαζάρου Στο μικρόφωνο 2681 4060 στο τηλέφωνο Online. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Τους φίλους που κάνουν ακρόαση Για την υπομονή τους καλη yeah. καλημέρες στα ραδιόφωνα που είναι συνδεδεμένα Ελεύθερη ραδιοφωνία Κοζάνης Κώστας Γκιόνης Κοζάνη Σέρβια oh Ουζερί Στο κουτούκι του Γιαβρή yeah. Να κάνουμε και καμιά διαφήμιση τα παιδιά έχει στο Ουζερί yeah. Λοιπόν Κύπρος Ραδιο Art FM yeah. Νίκος Αμάραντος και Παρέατο yeah. Καλημέρα στους φίλους όλους yeah. Καλημέρα στους φίλους του... Στην Πελοπόννησο Στη Θεσσαλονίκη στην Κυψέλη, στην Άουσα Σε όλους τους φίλους που κάνουν ακρόαση Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο Να είσαι καλά παλικάρι μου Αναφέρομαι στο θεοφίλητο Γιώργο Του Νεμέα Πρές Ο οποίος μας έστειλε δυο μπουκάλια αγιοργήτικο από το ηνοποιεί Πέπα Την αρχαία Νεμέα Και θα το τσακίσουμε Νομίζω μέχρι να τελειώσει εκπομπή με τον καναλάρχη Θα έχουμε γίνει φλέσουρο Δεν ξέρω αν παραπέρα και γνωρίζετε τι είναι το φλέσουρο. Αλλά φαίνεται το κρασί να πούμε Είναι ρομπίνι Ευχαριστούμε Γιώργη πάρα πολύ να είσαι καλά Λοιπόν που λε ε, Λινάρα μου Αφού είπαμε τις ε, καλημέρες μας Σε όλους τους φίλους να, να ρίψομεν Να ρίψομεν Τι να ρίψομεν Να ρίψομεν την, την καθημερινή ματιά θα γίνει απόψε μεγάλε ο Κρετσπέταλος η Αθήνα απόψε θα γίνει Τσίπραγκραντ θα γίνει Τσίπραγκραντ όπως λέμε Στάλιγκραντ ναι Τσίπραγκραντ αλλά το πρόβλημα τώρα στην Αθήνα απόψε όπου φαντάζομαι θα κοκκινήσει όλη η Αθήνα απόψε μα, βέβαια αλλού θα ροζίζει δεν έχει σημασία Εφτά το απόγευμα ξεκινάνε δύο προεκλογικές ομιλίες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΟΚΟΕ. Α, δεν μπορούσαν άλλη μέρα τα παιδιά. Στην Ομόνια θα κατέβει ο Τσίπρας ο... και στη... στο Σύνταγμα ο Κοτσούμπας Ε, κοίταξε, καλά κάνει για κατεβαίνει στο Σύνταγμα για να το φιλάνε όλας καταλαβαίνεις. Ε, Εν ουναξύ πλακώθηκαν τα δύο αριστερά ε, κόμματα... Για το ποιο είχε δικαίωμα να κάνει προηγουρική ομιλία, διότι η τηλεοπτική κάλυψη διανόμου προσέξτε τώρα, έχουμε και τέτοιου νόμου. Ε αυτή μα μάρονα πρέπει να γίνει και στου δύο συγχρόνω. Δηλαδή τσίπη η νόμο, αριστερή ή κάνετε μαζί ταυτόχρονα, όχι μαζί, μαζί, ξέχνατο. Ταυτόχρονα ο ένα το σύνταγμα, άλλο ομόνια συγκέντρωση ή ο κουγγέγγε κάλυψη. Διότι αν δεν έχει κάλυψη ο αριστερό, μεγάλε. Δεν μπορεί να την περάσει την ιδέα του Το πιστεύω του Δεν ξέρω μεσηλίβεις έτσι μπράβο πάμε παρακάτω <Τοίκη> Λοιπόν τελικά μεγάλε Η αριστερά από ό,τι φάνηκε τώρα Συγκή, Τι ήτανε Όχι ποιος θα δώσει λύση Στο πρόβλημα του λαού Αλλά είναι ποιος θα φανεί Πιο ψηλά από τον σύντροφό του Βέβαια ο Αλέξης Δεν είναι και πρώτο boy Ξέρεις καταλαβαίνει Οπότε θα χρειαστεί Κανέναν κόφορνο. Θα μου πει, έχει πολλούς κοθόρνους γι' αυτό ανεβαίνει συνέχεια τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου θα έχουμε απόψε θα παρακολουθήσουμε το τσίπρα γκραντικά το θα γίνει της ρεπούσι το κυγκλίδωμα απόψε θα γίνει της μορλής και του μεταξύ άιντε παιδιά δύο και μία δεν αντέχεστε άλλο άιντε, άιντε. ρωτάμε πάντα Όλοι αυτοί Οι υποψήφοι τι θα κάνουν από Δευτέρα Και απαντάμε Ημέν μεν όσον Το κόλπο μπει στη Βουλή Θα βολευτούν σε θέσεις Σε υπουργεία, σε οργανισμού Σε περιφερειακές σε τέτοιες Θα τους διορίσουν Λέγε με Δημάρ Λοιπόν Οι άλλοι με έναν μικρό αγώνα που θα κάνουν στα γραφεία των προηγούμενων θα βολευτούν και αυτοί. Θα... θα πάρουν καμιά μετάθεση. Τους εδώ αγωνιστήκαμε ρε παιδιά, καταλαβαίνει. Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου, αντι τελειώνετε διότι δεν αντέχεστε όπως λέγαμε. Αλλά το πρόβλημα είναι τώρα ότι ο Αλέξης στήλωσε τα ποδάρια. Ή <ΣΣΣ> αυτοδυναμία λέει ο αλεξη, <ΣΣΣ> Ή δεν με κανένα τρόικα, με κανένα κόμμα, που η Τρόικα ορίζει ως εγγυήτριες δυνάμεις. Σωστός ο Αλέξης. Σου λέει τώρα με πιο να συγκυβερνήσω. Με το Σαμαροβενιζέλο ποτάμικο τέτοιο. Αυτοί όλοι είναι της Τρόικας. Μόνο εγώ δεν είμαι τη Τρόικας. Σωστό ο Αλέξης. Λοιπόν. Σωστός ο Αλέξης. Αλέξη βάρα τους αλίπητα αδερφέ. Βάρα του αλίπετα απλά πρόσεξε μην κοκκινήσεις το δικό σου. Παρακαλώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο Έτσι, σωστά very... Σωστό στηλεγραντή μου Βάρα τους αλίπιτα, Διότι πάντα πρέπει να έχουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση Όπως ήσουν εσύ Τώρα, για να ξαναελπίζουν Οι κατακαημένοι ότι σε τέσσερα χρόνια Τριά, μισή, κάπου γύρω Θα έρθει ένα καινούριο σωτήρας Like you Πάντα έτσι, κάπως έτσι είναι το θέμα <laughs> <laughs> Και δεν αλλάζει τίποτα <χει> Αμάν, αμάν Ο παρα... Παρατρίχα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Κουβέλης Τα θυμόσαστε ότι είχε βάλει κι αυτός μαζί με τον Αλέξη Δεν θέλει να πάρει αυτό αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ Προσέξτε τώρα Ο Κουβέλης θέλει να του δώσετε ένα 3% Για να συγκυβερνήσει Αλλά αυτή τη φορά χωρίς το Ποτάμι και το Πασόκ Δηλαδή θέλει μόνο του Δώ και το 3% ρε, Του Μπαρμπαφότου Τόσ, τόσος, τόσος έχει βολέψει ο Μπαρμπαφότος αυτή είναι η κατέμα. Γάλε, λέει... ρε σου λέω, όχι εγχείρηση, όχι λοβοτομή. Δεν αλλάζει τίποτα. Λοβοτομή θα σου κάνουνε και θα φωνάζεις. Μια σου παχιόκ, μηγάλη. Παχιόκ. Είχ. Έλα, παλικάρι. Ναι. Λες, ε. Για να δω, τι έγινε, να σε καλά, να σε καλά. Πάτε, μου λέει ένας φίλος εδώ, ο, ο, ο, ο κ. μου λέει για να κράσω θα πάει την Κυριακή το βράδυ και μάλλον και ο Καμένος μου λέει θα μείνει με το τρινάκι στο χέρι, μου είπε ο φίλος. Μεγάλε, τι να σου πω, έχουν δει και έχουν δει οι οφθαλμοί μας. Γι' αυτό κάτσε να πούμε μην κανένα καμιά κατάσταση άλλη και τρίβομαι τους οφθαλμούς μας πάλι. Και έχουμε πάλι τον Αλέξη. Αστο, το, το, το, το, το, το, το, καλύτερα. αστο το, δηλαδή αυτός ο λαός τώρα θα παραψηφίσει. Δεν σε παρακαλώ πολύ. Πάντως ο κύριε του. δεν θέλει τώρα. Θέλει να συγκυβερνήσει με 3% αλλά μεγάλε δεν θέλει το Πασόκ και τον Μουντάν. Α, το Παπαπασόκ το, το, το, το θέλει το Παπαπασόκ. Το Παπαπασόκ είναι του Παπαντρέα για να είναι το Πασόκ. Το κανονικό και το παπαπασόκ του, του παπαανδρέα Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα Αμάν Καταστροφική για τη χώρα η αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ yeah. Λέει ο Βενιζέλο, Α, να σου πω κάτι Μεγάλε, άμα δεν πιστέψεις τον Βενιζέλο Είσαι μπιτ για μπιτ Είσαι για τα μπάζα μεγάλη Αφού το λέει ο Βενιζέλο ότι η αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ είναι καταστροφική Σε παρακαλώ πολύ yeah. Λοιπόν, α και τι μας είπε ο τώρα. Το πόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα δεν αντικατοπτρίζει τη δημοκρατική ψήφο Όχι, όταν είναι να πάρει το πόνους ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δημοκρατική η ψήφος. Όταν το πόνους είναι να το πάρουν Σαμαρο, Βενιζέλο, Κουρελο, τέτοιοι να πούμε Για να είναι η κατάσταση γκρανγκινιόλ, είναι δημοκρατικά ψήφος Κατάλαβες, μεγάλε, όταν το κάνουμε εμείς δεν είναι φασιστικό Όταν το κάνουν οι άλλοι είναι φασιστικό Αυτά τα ωραία λοιπόν μας λέει ο κύριος Βενιζέλος Καταστροφική για τη χώρα, για δυναμία Όχι, η αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ λαλήσαμε μεγάλε, λαλήσαμε δεν αντέχεστε Δεν αντέχεστε Έχουν παρασολήσει γριές Οι οποίες α, κάθονται μέσα στο σπίτι, βλέπουν τηλεόραση Βάζουν τηλεόραση και καλά εδώ δεν είναι να πούμε Νέα Υόρκη να έχουν 350 κανάλια εδώ καταλαβαίνει. Βάζουνε, βάζουνε, βάζουνε και βλέπουν κάτι μουτσούνε εκεί να αλιχτάνε. Λαλή ανηγυρία. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι είναι αυτό. Μπράβο γιαννάκι. Μπράβο γιαννάκι. Είδε το Γιαννάκι, δεν είναι αλεξάκι. Του ο Γιαννάκης, γατόπαρδος ο Γιαννάκη, γεια σου ρε φίλε <laughs> τι είναι οι εκλογές λέει εδώ ένας φίλος, έκθεση σε ένα μπετσιρίκο και λέει οι εκλογές λέει είναι που τσακώνονται μεταξύ τους λέει ψέματα ο Αλέξης, κάτι τέτοιο και εμείς δεν έχουμε σχολείο Γιαννάκης, <laughs> <laughs> γεια σου Γιαννάκη τυχό <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <θυμώ> δεν αντέχεστε άλλο σου λέω λαλίσαν οι γρίας τα μηχανήματα, Τι έχουν ανέβει παλμής γρίας, δεν μπορούν να βρουν ε... Ησυχία Ορίονται. Κάτι, κάτι μουτσούνε. Κάτι, κάτι μουτσούνες δηλαδή. Δημοκρατικέ πάντα. Οι μουτσούνε είναι δημοκρατικέ. Κάτι μυαλά. Τι να σου πω. Αφού τον άλλο τον κοίταγα εκεί και λέω Τι, τι είναι αυτό ρε παιδί μου που τρέχει από τα αυτή του. Είχε ξεχυλήσει ο εγκέφαλο. Δεν έβρισκε δίωδο ο και του βγαίνει το μιλό από, από τα αυτιά. Τι να σου λέω μεγάλε. Τι να σου λέω Άιντε να ξημερώσει Δευτέρα να τελειώνεται. Να αρχίσουν τα όργανα. Αλλά να θυμάσαι αυτά που σου λέω Βενιζέλα. Μεγάλε δεν του μεταξύ ρε, μεγάλε Πάντα έχω 350 χρόνια Έχω την ίδια απορία Εσύ τώρα είσαι ένας πασσόκος, Αξιοπρεπής άνθρωπος Τίμιος παναπόλα απ' όλα πατριώτης Πανέξυπνος Τι σε έκανε χθες Να κινήσεις Να βγεις από το διαμερισματάκι σου στην Αθήνα Να πας στο Sporting, Να ακούσεις τη ρητορική του Βενιζέλου Τόση ανάγκη έχει το κεφάλι σου Τι τους κάνει αυτού τους τύπους να πηγαίνουν να γεμίζουν ε, γήπεδα, ξενοδοχεία, πλατίες Τι ακριβώς τους κάνει να πηγαίνουν Όχι μη μου πει τώρα μια θέση, μια βόλεψη, γλύψιμο κλπ Δεν το δέχομαι εγώ αυτό Δεν το δέχομαι διότι καταρχάς οι άνθρωποι έχουν IQ πάνω από 170 Όλοι, όταν μιλάμε όλοι Ποτέ δεν σκέφτηκαν το, το ίδιο συμφέρον Είναι ανιδιοτελείς όλοι το πρώτο μέλημα που έχουν στο κεφάλι του είναι η αξιοπρέπεια, η πατρίδα και όλα αυτά. Γι' αυτό σε παρακαλώ μην, μην πάρει τηλέφωνο να μου πει τέτοια πράγματα. Αλλά πάντω τα έχω την απορία. Γιατί πάνε. Ναι, την έχω την απορία. Πάντω, εκείνο ο οποίο έχει σίγουρη την αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ είναι το αγαπητό κουτσούμπα. Το αγαπητό κουτσούμπα, λοιπόν, βλέπει η αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ και η αλήθεια είναι, από ό,τι με ενημέρωσε κι ένα φίλο. Φίδος είναι αυτός Δεν είναι φίλος Τέλος πάντων Με κάτι νούμερα που μου τίναξε χθε Έχει φύγει λέει το καράβι Πάρα πολύ μπροστά Παρακαλώ Χωρίστε Λαπαλικά ρε Τι κάνεις Μου γίνανε Μάσπερα είναι Θα σε καλά Έλα γεια Γεια Βρεμένη, μπαρούτι είμαστε, τη δύναμη. Λοιπόν μεγάλε Το Δημήτρη το Κοτσούμπα ε, και μια συνέντευξη Που την έδωκε και βλέπει η αυτοδυναμία Του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο Φίδος λοιπόν Ο οποίος μου πήρε Και εμένα ένα τηλέφωνο Με πήρε, όχι μου πήρε Με πήρε, ε, λοιπόν Μου είπε αυτά τα ωραία Έφυγε λέει του καράβι και έμεινε ο Σαμαράς να πούμε ξεβράκωτο στην ακρογιαλιά και το χαιρετάει δεν ξέρω, θα δούμε την Κυριακή δηλαδή γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στη δημοκρατικά σας ε, σκέψη και πάνω απ' όλα στην ε, ε, ανάγκη σας μη και σας πέσει η ευρωζώνα μη σας λυθεί η ευρωζώνα και φανεί το βρακί πάντως ο, το κοτσούμπα βλέπει ότι θα είναι αυτοδύναμος ο ΣΥΡΙΖΑ έβλεπα ένα ρεπορτάζ ενό. Ε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα Ο οποίος είχε και φωτογραφίες Από τα ταξίδια των αρχηγών Γιατί τώρα άμα δεν έχει αρχηγό τον Κουτσούμπα και τον Τσίπρα Ρε ποιον θα έχει. Έτυχε λέει αυτές τις μέρες να συνταξιδέψουν ε, Ο Τσίπρας με τον Κουτσούμπα Ο Θεοδωράκης το... είναι αρχηγός Και ο Θεοδωράκης με τον Παπαντρέα Αρχηγός και ο Παπαντρέα Από εκ, προ, εκ πάπου προς πάπου Ναι Με την αξία του Δεν έχει σημασία αυτό και ήταν λέει στο ίδιο αεροπλάνο και δεν, δεν είπαν ούτε καλημέρα, δεν μιλιότανε λέει. Πρόσεξε! Και έχει, και έχει και φωτογραφίες. Ο κουτσούμπας ρίχνει ύπνο να πούμε, αφού ακούγεται από τη φωτογραφία το ροχαλυτό. Δεν μπορεί να φανταστείς τι ύπνο ρίχνει. Είναι και άμαθος ο κουτσούμπας σε αυτές τις πολιτέλειες αεροπλάνα και τέτοια. Είναι παιδί του λαού. Αχα. Ναι. Ο δε Αλέξης έχει το λαπτοπ και παίζει trivial persoon. <laughs> <laughs> Πώς το λένε, μας. <laughs> ε, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν μιλούνται μεταξύ τους, δεν λένετε μια καλημέρα. Έτσι, εκεί είμαστε αεροπλάνοι, ρε παιδί μου, για τα μάτια, το αδίκιο κόσμος. Να, αυτοί οι σωτήρες μιλούνται μεταξύ τους. Σχεδιάζουν να μας σώσουν, να... θα βάλουν τα στήθια τους μπροστά. Αν και θα μου πεις, δεν θα διαλέγανε παιδιά σαν την Όνη και άλλα να βάλουν τα στήθια τους μπροστά. Αν ήταν να βάλουν τα δικά τους, αλλά δεν έχει σημασία. <Και> κυρία μου και κυρία μου, ο Σαμαράς, αμάν. Κάνει προεκλογικό αγώνα με το φόβο της Δραχμής Βγάζει να πούμε είδατε και τα τηλεοπτικά Σκοπ, σκοτ, σκοπ Αυτά είναι τηλεοπτικά σκοπ Δεν είναι τηλεοπτικά σποτ Όπου σε χειάζει για να δούμε Hunter e Αφού φτάξει τη Δευτέρα Δεν θα εντάξει άστο να πούμε χέστω το θέμα Θα μου πεις εντάξει καταλαβαίνουν Οι πανέξυπνοι ψηφοφόροι σου Ότι αυτά τα κάνεις για να έχουν δουλειά Και κρίμα οι διαφημιστές στην ενέργεια τόσο καιρό ναι ναι λοιπόν οπότε μεγάλε τι να παι... τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένεις εσύ από αυτούς εγώ πάντως σου έχω πει πολλές φορές τι περιμένω γεγονός πάντω είναι κυρία μου και κυρία μου ότι ο οικολόγος Κονμπεντίντ αν ήτανε λέει εδώ να ψηφίσει θα ψήφιζε ποτάμι ο οικο... το θυμόσασε τον Ναι. εγώ πάντως Κονμπεντίντ αν ήμουνα Κονμπεντίντ σαν εσένα θα έδαινα μια πέτρα στο λαιμό μου να πνιγώ στο ποτάμι. Yeah. Ακριβώς. Yeah. Ρίξτε μια ματιά στην Ευρώπη και στον κόσμο, άστον και στον κόσμο, γιατί εντάξει, πέρα από τον Ομπάμια δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Yeah. Αλλά στην Ευρώπη ρίξτε μια ματιά στις καρικατούρες, το έχουμε ξαναπεί, οι οποίοι έχουν αναδειθεί στην υποτιθέμενη πολιτική ζωή, από εδώ, από την άκρη της Ευρώπης, από την Ελλάδα, μέχρι την Ιβηρική, Λοιπόν να δείτε αυτές τις καρικατούρες Οι οποίες έχουν προωθηθεί από ένα σύστημα Το οποίο πραγματικά είναι, ε, σου, σου δημιουργεί απορίες Θα μου πεις οι παλαιότεροι τι ήταν Εντάξει το ίδιο πράγμα ήταν Αλλά ρε παιδί μου ήξεραν και πέντε κολυβογράμματα Δεν μπορεί να πεις Εντάξει ήταν οποίο ήταν ξέρω εγώ ο Καραμαλέας, ο Παπαντρέας Δεν μιλάμε για τους ανεψούς τους... Μιλάμε για τους θείους και τους πατεράδες Ξέραν και πέντε κολυβογράμματα Ο Μιτεράν, ο ένας, ο άλλος Ο Ούλοφ Πάλμε, ξέρω εγώ εδώ να πούμε; Είναι για γέλια όλοι δηλαδή Λες και βγήκαν από το πάνελ της Ελένης Της Μενεγάκη, να πω Θα μου πει τι έχει το πάνελ της Ελένης της Μενεγάκη. Τίποτα, δεν είπα ότι έχει τίποτα ρε παιδιά Μη βαράτε να μην βαράτε Μη no, no, no, no. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, που λες Εντάξει, όσο και αν ήταν, ευχαριστώ πολύ, φίλε. Έχει δίκιο. Όσο και αν ήταν, φτιαγμένο το παιγνίδι Δηλαδή, θ... μπορεί, να, να... μπορεί τώρα, ας πούμε, να ε, συγκριθεί η αντιπολίτευση του Τσίπρα με την αντιπολίτευση, ξέρω εγώ, του. Ε, τι να σου πω, να πω, με κάτσε να θυμηθώ του. Ποπο κόλλησο κεφάλας μου. Κόλλησε ο κεφάλας μου, φάλασ, φάλασ, φάλασ μου Λοιπόν ε... Θα θυμηθώ, θα θυμηθώ Λοιπόν Ορίστε παρακαλώ του, Ναι, του Λαμπράκη, του Του αυτό της του Νέστορα Πώς τον λέγανε του... λοιπόν. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Τα επίπεδα έχεις δίκιο κύριε τηλεκορατά μου Είναι παράλληλα ο ξεφτήλα κυβερνήτη, ο ξεφτήλα αντιπολίτευση. Λοιπόν, ήξεραν πέντε κολυβογράμματα, είναι μεγάλο. Είχαν κουραστεί στη ζωή του. Έκαναν πέντε πανεπιστήμια, όχι του κόλου σαν αυτά που είναι σήμερα. Που πάει ο Θεό, πληρώνει, να πούμε, 100 δολάρια και παίρνει πτυχίο ιατρική ο άλλο στη Ρουμανία. Εντάξει, λοιπόν. Έκαναν, ή, ή κάνει, λέει, δικτατορικό, δι, δι, διδακτορικό. Λοιπόν, πληρώνοντα τον καθηγητή, να πούμε. Ή βγήκε ο άλλο από τα τεεί αλληλεία στο Μεσολόγιο και έγινε διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Γιατί. Λοιπόν, δεν μιλάμε για τέτοια γράμματα. Τότε μαθαίναν πέντε κολυφογράμματα. Ήξεραν πέντε κολυφογράμματα. Και ήταν αναλόγω ύψου και η αντιπολίτευση. Έτσι. Οπότε λοιπόν. Όσο στημένο κι αν ήταν το παιχνίδι. Δηλαδή άκουγες και δυο έρμα ελληνικά. Άκουγε και δυο έρμα ελληνικά. Έχεις ακούσει εδώ υποψήφιο Όχι εδώ γενικά πανελλαδικά, να, να έχει σκέψη Να ρίχνει τη σκέψη του Να απλώνει τη σκέψη του Όπως να πούμε η Θεα βασίλου Απλώνει τον, τον Τραγανά λοιπόν, Τον έχεις ακούσει να ξεδιπλώνει τη σκέψη του Από αρχηγό μέχρι ο Παδό Έχει υποψήφιο Ναι σου λέω παρακαλώ Το Πασόξου Αααα, μα τραβάνε από εδώ και από εκεί à, δεν ξέρω, φίλε, τι να σου Είναι oh, σου τι... τι ξέρω, το... Oh, oh, <coughs> <coughs> Μ' Δεν Ξέρω πού με οδηγεί με αυτό το σκεπτικό to... Δηλαδή, άμα είσαι μέσα στι συμπληγάδε. Μη με τρυλαίνεις τώρα Είμαι... Φέρε λίγο στο κεφάλι σου να πούμε ότι Λίγο μπορείς να συγκρίνεις τα πράγματα αλλά ξύχνε εδώ... Ο άλλος δεν θυμάται τι έφαγε πριν μια ώρα Παρακαλώ... Ναι, ναι, ναι... Ναι, ναι, ναι, ναι, Λοιπόν, μεγάλε ναι, διαφημίζουν ότι ο Γκουζκούνς είναι μαζί του... Κοίταξε να σου πω κάτι. Από παλιότερα, κάνοντα αυτέ τι εκπομπέ, έλεγα το εξή. Ότι η μπαλαφάρα είναι απαραίτητο συστατικό τη ζωή. Πρέπει να γελάσει, να ξεδώσει, να γλεντεί. Η μπαλαφάρα. Και με την μπαλαφάρα, όχι μόνο με την ε, ψυχαγωγία. Την ε, ξέρει τώρα, υπάρχουν διαφόρων ειδών. Αλλά και η μπαλαφάρα είναι απαραίτητο συστατικό τη ζωή. Φτάσαμε τα τελευταία 30 χρόνια, 40. Η μπαλαφάρα να γίνει εκτό από τρόπο ζωή. Αλλά και διοίκηση. Δεν γίνεται τώρα το ξέκολο. Ξαφνικά εκεί που το έχει να πούμε να σε γλεντάει, να θέλει να γίνει και η βουλευτή. Το ξέκολο το οποίο ο ξέκολος το κάλεσε στο κόμμα του, ο ξέκολος στο μυαλό αρχηγό, ο πουλημένο, το κάλεσε στο κόμμα του να γίνουν. Και όταν λέμε ξέκολο, μην πάει το μυαλό σου στη γυναίκα. Οι άντρε είναι μεγαλύτερα ξέκολα από τι γυναίκε. Για το μυαλό μιλάμε πάντα. Ο πουλημένος. Μάθαμε εδώ του στείλαν τα λουνού από το κόμμα τα λεφτά και δεν είπε στους άλλους να πούμε στους, στους γύρω γύρω ότι πήρα τόσα λοιπόν και έγινε τί... εδώ τώρα, τώρα εδώ που μιλάμε στην Άρτα τους στείλω λεφτά από το κόμμα χοντρό πακέτο και αυτός το τάριξε και, το... και έχουν σκοτωθεί τώρα οι υποψήφοι μεταξύ τους δεν γίνεται δηλαδή δεν γίνεται ρε μεγάλη. Δε Γίνεται. δεν γίνεται για πολύ λίγους για τους πολλούς γίνεται οπότε τι να συγκρίνουμε τώρα να συγκρίνουμε σε αντιπολίτευση να πούμε τον ηλίου με τον Τσίπρα Ας, γιατί Μιλάμε επειδή το παίζει και ο τσίπρα αριστερός Δηλαδή ξαφνικά ο Τσίπρας Αν διαβάσει δει ή κάνει έναν λόγο του ηλίου Πρέπει να βγάλει ένα ξεραφάκι και να κόψει το λαιμό του Ως αριστερός μιλάμε Να πάμε και στη δεξιά Να πάμε αν θέλει. Δηλαδή συγκρίνεται ο, ο Μπουμπούκος Ο Μπουμπούκος Ο βορίδη και όλα αυτά τα, όλα αυτά τα, τα, τα ξεκολο, ξεκολοϊστορίες με του δεξιού, του παλιού και εγώ καραμαλέα, θείο και τέτοια. Εντάξει, πέρα από την προφορά, μίλαγε ελληνικά ο άνθρωπο. Άρθρονε ελληνικά, ήξερε γραμματική είναι μεγάλη. Πώ σα το εξηγήσω Τι είναι η γραμματική, στο πάνελ τη Ελένη είναι η τρίτη κόμμενα δεξιά, η οποία κάθεται σταυροπόδια και τη φαίνεται και τα σπροβρακεί. Αυτή είναι. Είναι γραμματική, γραμματικούλα, κούλα. Κούλα τη λένε χαϊδευτικά. Πού. Τι, τι, τι, τι να κάνουμε τώρα. Τι να συγκρίνεις τώρα. Δεν έχει πάτο αυτό το βαρέλι της ξεφτίλας που, που μας φόρτωσαν. Δεν αντέχονται. Δεν αντέχονται. Γράφει ο άλλος γιατί έχουν και φάτσα book. Θα κάνω, θα κάνω τονώ με όμικρον αγώνα. Είναι υποψήφιος αυτός. Καλά, ας βάζει τέσσερα ανήσου αγώνα. Είναι να γελάς. Είναι να γελά σου λέω. Τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Τι ακριβώ να σκεφτεί να πούμε ο αγράμματος. Διότι για να μάθεις γράμματα χρειάζονται και δυο δράμια νιονιό Για να μάθεις γράμματα Όχι για να πάρεις πτυχίο Το τονίζω Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι Έτσι σωστά Ναι, ναι, ναι Ζούμε μου λέει ένας φίλος εδώ τη δημοκρατία του facebook Περάσαμε από τη τηλεοπτική δημοκρατία και στη δημοκρατία του facebook Τι να κάνουμε αυτή είναι, έτσι λέει είναι η, η, η κοινωνία και έτσι είναι η κατάσταση. Ποιο την κατάργησε έτσι την κοινωνία, Γιατί το γουστάρει αυτό η κοινωνία, Γιατί το γουστάρει αυτό η κοινωνία, Γιατί στα επίπεδα του πολιτισμού η κοινωνία κάποτε είχε το χί, το ψί και τώρα στα επίπεδα του πολιτισμού έχει ό,τι πιο άχρηστο υπάρχει. Παρακαλώ. Με αυτό το like, μεγάλε, αυτό το like, έχει μεγάλη πλάκα αυτό το like. Μου λέει ένα φίλο εδώ: Παίρνει χίλια like ένα υποψήφιο, θα πάρει και χίλιου ψήφου. Βρει τα παπάρια στο να πάρει, ξέρω. Απλά το βάζουν like, μπα και του διορίσει, μήπω βγει. Μου στείλει ένα μήνυμα ένα φίλο και μου λέει: Κοίτα μου λέει να δει τώρα εδώ είναι βλακεία. Ένα τύπο μου λέει: Έβαλε το φάτσαμπούκι του. Όχ, ψόφι ο σκύλο μου και τι δυστυχισμένο που είμαι. Και προβληματίστηκε ο άλλος, να του κάνω like. Διότι είναι να του κάνει like Είμαι στη δυστυχία του που πέθανε το σκυλί του Κατάλαβες μεγάλε Ακωνήστε λίγο ρε την κολάρα σας να Με μας τρελαίνετε άλλο Καταντήσαν μια κοινωνία Τα έχουμε ξαναπεί Αυτή τη στιγμή είναι 10 και μισή ώρα Να στέκονται στα πρακτορία και να κοιτάνε Του προπό και να κοιτάνε Του ταβάνι να πούμε τα νούμερα που πέφτουν Με τα κίνο και τα τέτοια Τράβασε μια αγροτική περιοχή. Στο λέω αυτή τη στιγμή, τράβασε μια κομμόπολη ή σε ένα χωριό που διαθέτει τέτοιε ιστορίε. Και δεν τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι. Οπότε, γιατί να μην φτάσουν στο σημείο ηροδακινο ρο... παραγωγή να πούνε ή μα δίνει τα λεφτά μέχρι την Παρασκευή ή θα τα πούμε την Κυριακή στις εκλογέ. Αυτό είναι τελικά το απάβγασμα όλη αυτή τη ιστορία. Η πορεία δηλαδή προ τα πάνω του Έλληνα είναι αυτή. Ή μα δίνει τα λεφτά μέχρι την Παρασκευή θα τα πούμε την Κυριακή στις εκλογές Αυτός είναι ο λόγος που ψηφίζει Αυτός είναι ο λόγος που ψηφίζει Ποιο τον κατάτησε. έτσι Οπότε λοιπόν κύριε Κόμπετιτ Αν ήμουνα εγώ Κόμπετιτ Πρόκειται για τον γνωστό παιδεραστή αν Είναι ο οικολόγος γνωστός παιδεραστής Λοιπόν Αν ήμουνα Κόμπετιτ θα έδενα Μία πέτρα στο λαιμό μου Να πέσω στο δικό σου ποτάμι Αυτό με όλα αυτά τα λύματα που κουβαλάει ε, και πηγάζει από τον Μπομπουλιστάν από το όρο Μπομπουλιστάν Λοιπόν, τι φώναζαν, ακαλά. Έκανε συγκέντρο σου παπασώ, ο, Πα ο παπατρία. Σημό, σεισμό, σοσιαλισμό. Τώρα μεγάλε αυτή θέλουν εξέταση Παρακαλώ. Κώει και το τηλέφωνο φίλε αν θες και να πάρε Φίλε ή φίλε αν θέλει να πάρε Συσμό, σεισμό, σοσιαλισμό. Δηλαδή, μεγάλε δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κλινική να του χωρέσει όλου. Μάλλον δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει θεραπεία σου, λέω. Παρακαλώ. Έλα, φίλοι. Διότι δεν μπορείς να είσαι της η ηθικής του κουβαλάνης, πολύ απλά. Δεν γίνεται με, ναι. δεν μπορείς να είσαι. Ναι, εκεί οι ίδιοι, οι ίδιοι, όπου να δεις φωτογραφίες, οι ίδιοι απαταιώνες και κλέφτες οι οποίοι τώρα πήγαν ή ίδια το ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΦ ή στη ΔΙΜΑΡ οι ίδιοι απαταιώνες και κλέφτες οι ίδιοι, οι ίδιοι, οι οποίοι, με την καταξύ πολλοί από αυτούς, είναι και δικασμένοι από τη δικαιοσύνη και είναι εκεί μπροστά, ναι, ναι. δεν ξέρω τι είναι, όχι δεν ξέρω, ξέρω, στα, στα αυτά σου έλεγα πριν μέσα καλά. Συσμό, σεισμό, σοσιαλισμό, λοιπόν. Μεγάλη εδώ όχι δεν υπάρχει θεραπεία, yeah. δεν υπάρχει κλινική, δεν υπάρχει θεραπεία, έτσι. Δεν υπάρχει θεραπεία. Στο κατάμεστο, το τονίζουμε γήπεδο του Πανελληνίου yeah. Συσμό, σεισμό, σοσιαλισμό. Yeah. Δεν υπάρχει, σου λέω. Yeah. Απαντώ στο φίλο που πήρε τηλέφωνο μου πριν και uh, μου λέει πώ γίνεται να επιβιώνουν και να μια ζωή αυτή και να είναι μπροστά. Yeah. Σου είπα. Yeah. Πάρα πολύ απλά πώς. Σου είπα πάρα πολύ απλά. Εδώ μιλάμε για δικασμένο από τη δικαιοσύνη με βαριά κακουργήματα. Λοιπόν, και είναι μπροστά, φορά παρτίδα. Δηλαδή, προ... Το, το δυστύχημα δεν είναι αυτό. Το δυστύχημα είναι ότι αυτό έχει οπαδού. Αυτόν κάποιο θα το ψηφίσει. Οπότε, λοιπόν, μεγάλε. Άσε με τώρα με τον κάθε βλάκα του Γιάνγκο να πούμε. Δεν θα αναφερθώ σε τέτοιε μαλάκε, μα χωρί. Λοιπόν, λέω στον αρχισυντάκτη μου εδώ. Έχω και διάλογο με τον αρχισυντάκτη μου. Λοιπόν τι έγινε, αααα καλέ Στο δελίδιο θα κάνει μιλούσε ο Σαμαράς Απαπα και οι ονεδίτες Ωου, Ωου, Ζαρδιέρα, Κιλώτα Και Μπομπότα Έλα, Έλα. Έλα. Ένα... Όχι δεν λέω. δεν λέω, δεν λέω Δεν λέω για Για, χέσε με Χέχε με Λοιπόν, άσε ρε άρχε συντάχτη τώρα να μπορώ Δεν μπορώ να μπορώ να την γλώσσα μου να... <στονίκω> λοιπόν μεγάλε... Αχ! Έγινε η πορεία με πυρσούς μέχρι το βελίδιο που μιλούσε ο Σαμαράς και επιτράπηκε στους ονεδίτες <στονίκω> να κάνουν πορεία με πυρσούς oh, oh, oh, oh. <στονίκω> Ναι! <στονίκω> <στονίκω> Η αστυνομία μπλόκαρε την πορεία διαμαρτυρία των απολυμμένων της βιομηχανίας Ελληνικής Ζάχαρη. Προσέξτε. Πήγαν να διαμαρτυρηθούν οι σφαγμένοι της Ελληνικής Ζάχαρης και απαγόρευσε στους τεφτλοπαραγωγούς να παρακολουθήσουν έστω και μεμονωμένα την ομιλία του Σαμαρά. Κατά τα άλλα, σου λέω, η Πυρσή έγινε τσιρεπούσει το κυκλίδωμα. Αχ, μιλάει ο αρχηγό. Ο Νέδε. Λοιπόν που λες μεγάλε Αυτά συμβαίνουν Να αυτά δεν μπορούμε να γελάσουμε Τι ρωτάει ο φίλος πριν Λοιπόν μεγάλε Ο πατριώτης Βορύδης αποφάσισε έξι μέρες πριν τις εκλογές ότι ακόμα και Οι νοσηλευτές μπορούν να συνταγογραφούν Φάρμακα για αναλώσιμο υγειονομικό Υλικό Λοιπόν έλα ρε παιδί μου Είσαι νοσηλευτή σε χρήζω γιατρό εγώ Αρκεί να με ψηφίσεις Αυτά κάνουν μεγαλέ η, η, η, η πατρίδα που κουβαλάνε μέσα τους αυτά τα εθνοκαθάρματα διότι πρόκειται για εθνικοκαθάρματα έτσι πρόκειται για κουκουλοφόρους παρακρατικούς δεν θα το καταλάβεις ποτέ αυτό αλλά εμεί θα το τσαμπουνάμε από εδώ παρακρατικοί δολοφόνοι κουκουλοφόροι εθνοπροδότες αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτή είναι η πατριωτοσύνη του. Χρίζουν το νοσοκόμο γιατρό και συνταγογραφή, φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για να του ψηφίσουν. Θα μου πει το μόνο είναι που έγινε εδώ και τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Όχι ρε παλικάρι, δεν λέω αυτό. Απλά κάθε φορά λέμε ότι. και <laughs> συμβαίνει δεν γίνονται. <laughs> Έλα ρε μεγάλε, δώσε ρε, είπα και εγώ, δεν θα ξανανοίξουν τα δημόσια κταίω να πηγαίνουμε με το 5000 στο χέρι και να μην μα περνάνε τα αμάξι επειδή θέλουν 7 χίλιαρο. Είπα και εγώ, δεν θα γίνει να πούμε αυτό το πράγμα Βέβαια, η κυρία Δούρου λοιπόν Η κομμουνίστρια, η κοπέλα αριστερή Ξανανοίγει τα δημόσια κταίω Στην Αττική Κατάλαβες, αυτά θα, αν τα κάνει αυτά ο Τσίπρας Όχι ότι, μεγάλε Όχι ότι το, το ιδιωτικό κτέο Κάνει καλύτερη δουλειά από... Την ίδια δουλειά θα μπορούσε να κάνει και το δημόσιο Αλλά δεν σου πέρναγε Το αμάξι άμα δεν Βρέτε το αμάξι καινούριο να είχε κάνει 10 χιλιόμετρα να φτάσει στο κταίο. Όχι, αν δεν είχε το 5000 δεν στο πέρναγε τα μάξι. <Κι> στο δημόσιο κταίο. <Κι> Θε να σου πω προσωπική εμπειρία, πολύ ευχαρίστω. <Κι> Εδώ ο άλλο μου είπε: Γιατί τα μάξι σου έχει κόκκινα στόπ. <Κι> έχει ρεκόρ. Έτσι να, τη, να πάρω εγώ τώρα την εταιρεία. Να, την, να, την εταιρεία να τη πω: Να αλλάξει η κατασκευή αυτοκινήτου, γιατί έχει κόκκινα στόπ. <Κι> διορισμένη ήταν διορισμένοι οι μεγάλε στο κταίο, οι οποίοι με το που έμπαιναν, σε κόβαν. 5, 10, 7 χιλιάρικα Να τα πάρουνε, να τα ρίξουν στον πεζαχτά. Οπότε κυρία Δούρου Λοιπόν ανοίγει ξανά τα δημόσια κταίω ε, ε, ε, Η ευτυχία για μας τους άλλους Εντάξει εγώ αμάξι δεν έχω <coughs> Λοιπόν Για τους άλλους θα είναι να συνεχίσουν να λειτουργούν Τα ιδιωτικά κταίω <coughs> Όπου πας ανθρώπινα Και χωρίς να σε βρίζει Ο αμόρφωτος βλάξ Που έγλειψε το βουλευτή να τον διορίσει Για να βάζει σφραγίδε. Και χωρίς να αντιμετωπίσεις τα μούτρα και τη βρωμιά του κάθε δημοσίου υπαλληλίσκου, πας και κάνει τη δουλειά σου. Άνοιξε να, να πάει ο, ο Αλέξης στα μάξη για σερβις, για πώς του λένε, να το δουνε δουρο. Αυτά είναι λοιπόν τα... Σωθήκαμε μεγάλε, σωθήκαμε. Όταν λέμε τώρα άμα ανοίξει τα κταίω, η Δούρου στην Αττική και αλλούς, σώθηκε η Ελλάδα. Αυτές είναι επενδύσεις. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Α, πράβο, ναι. Ναι, ναι. Βέβαια, Ιδούρου, καλά λέει ο φίλο εδώ. Αντί να, το, Τα πρώτα που θα ξεκινήσουν να ήταν δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία, ξεκινήσανε από τη δημόσια σφαγεία. Τα δημόσια σφαγεία. Από, από του δημόσιου μπεζαχτάδε, από εκεί που θα ταρπάζουν οι μέτεροι. Κατάλαβες μεγάλε. Είναι, αυτό είναι το σκεπτικό του, γι' αυτό τρελαινόμαστε. Γι' αυτό Α, oh, τι έγινε ο ντράγκη. Σήμερα, ναι, μα και δύο εβδομάδε. Έκανε κάνει υπομονή ο Ντράγκη δύο εβδομάδες με τις τράπεζες Έλα μεγάλε Και θα ανακοινώσει το 1-3 ευρώ που θα τυπώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Για να αγοράσει κρατικά ομόλογα κρατών μελών Τυπώστε τα μοναχή σα μωρέ μου κάθε έλα Έλα ρε φίλε τι κάνει; Προσπαθούμε Ναι Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Πού εκεί... εκεί είναι... είναι δημόσιο εκεί ακόμα και τους στέλνουν απέναντι στο ιδιωτικό για να πάρουν την προμήθεια Ναι ναι. Oh, Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα, να είσαι καλά. Α, καλά. Τώρα, Έγινε να είσαι καλά, να είστε καλά. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Μου λέει ένας φίλος εδώ την κομπίνα που γίνεται με τακτέω της λευκάδας και πώς του στέλνουν απέναντι ορίστε Έκλεισε ο τηλέφωνος. Λοιπόν έκλεισε ο τηλέφωνος. Βεγάλε! Μια κομπίνα ολάκαιρη. Απαντούμε στο φίλο που πήρε πριν πριν πριν ώρα τηλέφωνο. Μια κομπίνα είναι το κάθε δευτερόλεπτο. Παρακαλώ. Ναι ναι ναι. Oh, μια κομπίνα. Να για παράδειγμα θέλω να σου πω ο Σαμαράς με το που του είπαν η ροδακινοπαραγωγή, Ότι ή μας δίνει τα λεφτά ή την παρασκευη Κυριακή δεν έχει ψήφο Υπέγραψε άρον άρων 33 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις Για τα ροδάκινα που δεν πουλήθηκαν στους Ρώσους Κατάλαβες μεγάλε Κατάλαβες... Εδώ μιλάμε για χοντρές κομπίνες Οπότε λοιπόν μεγάλε ξανα... Όχι ξαναστήνετε διότι δεν... Απλά επειδή κάποιοι, κάποιοι πειραχτήκανε κάπως ε, λοιπόν, θα του ξαναφέρουν διπλάσιο στου κομπιναδόρους τώρα. Γι' αυτό τα στείνουν και η κυρία Δούρου και οι άλλοι. Λοιπόν, είδες, Άρον άρων-άρων υπέγραψε. Οπότε, τώρα που θα πάρουν τα 33 εκατομμύρια ευρώ η Ροδακοινοπαραγωγοί, θα πάνε την Κυριακή κολυμπώντα μέσα στη δημοκρατία του σκέψη να ψηφίσουν του Σαββαρά. Γεια σου λέω, κατά την ταπεινή μου, όχι ταπεινή μου, κατά την άποψή μου, ταπεινή είναι η δική σου άποψη. Λοιπόν, κατά την άποψή μου, σου κάνουν λίγα. Λίγα σου κάνουνε σου λέω Οπότε λοιπόν Τι τράγγι και τι μπράγγι και τι, λοιπόν... λοιπόν τι έχουμε Και μνημόνια Και τέτοια μια χαρά Μια χαρά σε στρώνουν Γιατί μαζεύει όλο το χρυσό της η Γερμανία Παρακαλώ Καλημέρα Βεβαίω, βεβαίω, Να μην έχω Καλά, πριν τι εκλογέ λένε πολλά, κυρία μου. Με, με, το, με την άλλη μέρα των εκλογών, μην, μην φοβάστε. Όχι, δεν αλλάζει τίποτε. Μην φοβάστε. Ας, το, α, το τι λένε είναι ναι. Ναι, hey, yeah, it so, right. έτσι είναι. Κα... Έτσι, το, έτσι το λένε. Όχι, ότι θα γίνει. Έτσι, έτσι το λένε. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. Να σε καλά κυρία να σε καλά. να σε καλά Κυρία η γνωστή φίλη μου εδώ Μου λέει να πούμε Βαρεθήκαμε να ακούμε αυτές τις μπαρούφες Για παράδειγμα να πούμε Ότι ε, με, την, ε, με το φόβο που έχουμε Από τις λίστιες, από, από, από όλα αυτά τα πράγματα Θα αφοπλήσει του αστυνομικούς Και δεν είπαμε αυτά Μέχρι την ημέρα των εκλογών λένε και κάνουν πολλά Απ' την επομένη μην ε, Μη σκάτε, Ξέρουν αυτό δεν ξέρουν τον δρόμο Ερώτημα, ερώτημα μεγάλε Παρακαλώ Τα έκα. Ναι, ναι, ναι Ναι Από ποιο δρόμο να περάσουν εδώ για να πάνε, άμα του καλέσουν, Από το δρόμο που έχει τι καρέκλε, ε, η καφιτιριά, no name, από πού, αγαπημένοι μου φίλοι, να περάσουν. Διότι δηλαδή μου λέει μια φίλη, και σε άλλε χώρε οι αστυνομικοί περιπολούν χωρί όπλα, αλλά μόλι καλέσουν ενισχύσει, εμφανίζονται σε τρία δευτερόλεπτα δυνάμει. Εδώ, από ποιου δρόμου να περάσουν. Εδώ άλλο καίγεται, δηλαδή δεν μπορεί να περάσει η πυροσβεστική, να πάει να, να σβεί στη φωτιά. Από ποιους δρόμους από, τη, από τους νόμιμους δρόμους Και από τα πεζοδρόμια Τα οποία ε, φυλάει Παράδειγμα ο δήμαρχος Λέμε τώρα Εδώ μιλάμε είσαι μάνα με παιδί και με το καροτσάκι Και δεν μπορείς κινδυνεύεις Κινδυνεύει να σε πατήσουν <χω> Ναι <χω> Άσε ρε, εσύ Να πούμε είσαι βλάχος <χω> Έλα γεια <yeah. χω> Έλα Φωτιά είναι στα παντζάκια σα, Ναι, στα παντζάκια Γιατί μάζεψε όλο το χρυσό η Γερμανία στην κεντρική τράπεζα μεγάλη, από το 2012 ξεκίνησε και λέει είναι η δεύτερη ισχυρότερη χώρα στον κόσμο. πνίγηκα. Με 674 τόνου χρυσού πήγαν γύρισαν στη Γερμανία και τα αποθέματα λέει φτάνουν. 3.400 τόνους α, α, α, α, α, παρακαλώ oh, life, Ρε ας να σε λούσω μέχρι σ' έλα Α μετά τις εκλογές Έγινε εδώ Ναι ναι μπράβο μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι ναι ναι ναι Να σε καλά Μου θυμίζει εδώ ένας φίλος Το ίδιο πράγμα έγινε και εδώ Με 16.000 δεν θυμάμαι τώρα τι... Ναι μου το έπε Και αφού έγινε εκλογές Μετά του τα ζητάγανε πίσω Αλλά αυτοί τα είχαν φάει Α και... σε τώρα να πούμε Να, να πάνε οι άνθρωποι άλλους 1200 τόνους έχει αποθηκευμένο στην Αμερική και στην Αγγλία και στη Γαλλία άμα πολύ πολύ χρυσό η Γερμανία τι δόντια καλά από δόντια Μα ξεκαρφώσει ότι δόντια υπήρχε πως το μάζεψαν το χρυσό νομίζω είναι μόνο τέλος πάντων εδώ μεταξύ εμείς λέμε εδώ τσαμπουνάμε λέμε τις παπα ιστορίες μας παπασόκ πα, Εν μέσω προεκλογικής περίοδου που όπως μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει το ΤΑΙΠΕΔ Το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ κάνει τη δουλειά του πουλάει τρία ακίνητα στις εξευθυλιστικές τιμές Πούλησε ένα ακίνητο στην πλάκα α, έναντι 300 τίποτα να πούμε Το ρινοδικείο Μεσίνη και το ρινοδικείο Παραμύθια Μιλάμε για ποσά εδώ τα βλέπω τα ποσά που αυτά δεν κάνουν για πουρπουάρ να πούμε Εκεί που τρώει ο, ο Γιουργάκη Σούσι αλλά το, όμως αυτοί συνεχίζουν τη δουλειά τους. Εμείς λέμε, λέμε, λέμε, λέμε, λέμε. Εμείς λέμε. Εσείς ψηφίζετε, ψηφίζετε, ψηφίζετε και αυτοί κάνουν τη δουλειά του. Αμαν. Τι έγινε παιδιά, τι έγινε στην Κύπρο. Δεν υπάρχει πετρέλαιο και οτιδήποτε άλλο για εξόριξη. Μας είπε η γαλλική Total στην Κυπριακή ΑΟΖ. Οπότε πάει μείναν με την ελπίδα στο χέρι στην Κύπρο. Τώρα παιδιά. Τώρα, παιδιά, τι θα γίνει εκεί στην Κύπρο Τι <Η> τίποτα, μωρό, μη τον νοιάσκεις Μην... Μην... Μην... Μη... Κάτι θα γίνει Γιατί αυξήθηκε Αυξήθηκε στην καβάλα το χρούριο της πόλης, αυξήθηκε η επισκεψιμότητα στο φρούριο της πόλης Μάλιστα αυξήθηκε η... Ε, η επισκεψιμότητα Πάρα πολύ στο φρούριο της πόλης της Καβάλας. Γιατί τώρα Δεν ξέρω γιατί απλά την είδηση έχω Έτσι αυξήθηκε Καλά έκανε εντάξει Έτσι, αυξήθηκε. Έχουμε και εμείς εδώ Φρούριο Αλλά κάποιοι νομίζουν, νομίζουν ακόμα ξέρεις μεγάλο Με αυτά και τα ωραία Κυρία μου και κυριέ μου, Άιδε, Άιδε, Άιδε, άιντε λέμε Να τελειώνει η κατάσταση Γιατί δεν αντέχεστε μιλάμε Δεν αντέχεστε Δεν αντέχεστε Παρακαλώ ενα πολυ πολύ Ένας ε, 68χρονος Στα χανιά τίνεξ τα μυαλά του χτες Εσείς κουνήστε με μεγαλύτερη δύναμη Τα σημεία, διότι και στο κεφάλι σας να βαρέσουν Δεν έχετε πρόβλημα Τέτοιο, Τέτοια εξυπνάδα είναι ασπίδα προστασίας Πάει και αυτός Πάει και αυτός λέμε μαζί με τους άλλους Στην ανάπτυξη και στη δημοκρατία Όλων αυτών όλων, Μα όλων μιλάμε των Σαμεραβενιζολοκουρέλιδων mm -hmm. Και uh, Άντε να μην γίνουμε στα κορεστική μια και τελειώνουμε Ας ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι Και θα επανέλθουμε να κλείσουμε Η για από πέρα με ακούσα Διάννη η με ακούσα Διάννη Ήρθω Γιάννη, από πέρα, για σου Γιάννα ρε, oh, oh, oh. για σου Γιάννα Εξεχάσω, δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ να σε ξεχάσω σαν θύμα τα φίλια σου. Λοιπόν, το έχω και σε καλύτερε εκτελέσει. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα βρω από το προσωπικό μου αρχείο. Να σα παίξω τραγούδια που θα τρελαθεί. Κάποια, κάποια στιγμή θα γίνει γι' αυτό. Τώρα τραβάτε να ψηφίσετε. Μη... Αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του Καναλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τι ωραίε παρατηρήσει σα, για την υπομονή σα, για την ακρόαση. Ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντε πάρα πολύ καλά. Γεια και χαρά σα. Sent Υπότιτλοι AUTHORWAVE